Ερικλής Γκόβιας, όμως, στην τηλεφωνική μα γραμμή, ο αξιότιμος καθηγητής μας από το ε, Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Ε, να τον καλημερίσουμε. Καλημέρα, κύριε καθηγητά μας. Καλημέρα, κύριε ε, Πακελτσάκη. Την κάνετε; Τι κάνετε, είστε καλά. Μια χαρά, μια χαρά. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί βλέπω την είδηση και αυτό μου έκανε εντύπωση. Μου λέω, μετά την επιτυχία που είχε το πρώτο σας βιβλίο, ειδικού. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρίσκεται και στα best seller ακόμα του public, έτσι δεν είναι. Ναι, ακριβώς, έχει πάει πάρα πολύ καλά. Mm -hmm. Έχετε ε... κάνει και τι παρουσιάσει, πάει καλά. Ήταν οικονομικά για μη ειδικού. Δηλαδή, σε απλή γλώσσα, κατανοητή γλώσσα, μάθαινε ο άλλο οικονομικά στοιχεία. Για τον τρόπο που να μπορεί να τα διαβάζει, ε, Ξέρετε κι εσείς ότι είναι μια εποχή που τα τελευταία χρόνια τα οικονομικά έχουν μπει πάρα πολύ στη ζωή μας. Οπότε ο πολίτης αντιμετωπίζει όρους και πράγματα τα οποία δεν τα είχε ξανακούσει πριν. Οπότε θεώρησε ότι ήταν καλό να υπάρξει ένα βιβλίο το οποίο να μπορεί έτσι να του ε. εξηγεί με απλά λόγια αυτά τα οποία γίνονται γύρω του. Ακούμε ορισμένου αναλυτέ, έτσι τα μεγάλα κανάλια κύριε Κογκά, οι οποίοι λένε η μικροοικονομία, η μακροοικονομία, το πρωτέ, το ένα το άλλο ξέρω εγώ και λέω τώρα αυτή που οφείλται, γιατί ακούει και απλώς ο κοσμάκη. Έτσι ακριβώ δεν κατανοείται τις όρου. Εμά δεν είναι δυνατόν ομειίο ειδικό να τα κατανοεί όλα αυτά. Φυσικό είναι αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, πάει καλά το πρώτο βιβλίο. Οπερκλή ο, ο Κόγραφό, λοιπόν, τώρα έχει στα χέρια του το νέο του βιβλίο, Ο οδηγό επιχειρηματικότητα από τη θεωρία στην πράξη. Έτσι ακριβώ. Ε, αυτό ξεκινήσατε να το γράφετε μ, μ, παράλληλα μ, μ, όταν τελείωσε το πρώτο, πώ έγινε, για πετε μα. Αυτό είναι μια, μια προσπάθεια μαζί με τον κύριο Ιω, Ιωάννη Πραγκίδη, επίση από το τμήμα. Αυτό. Την οποία την είχαμε ξεκινήσει παλιότερα, υπήρχε μια βάση δηλαδή. Ε, ένα βιβλίο το οποίο δίναμε και στου φοιτητέ μα στο, στο τμήμα, στα μαθήματα τη επιχειρηματικότητα. Ε, αλλά αυτό αποτελεί την, μια εξελιγμένη έκδοση αυτού με νέα πράγματα μέσα. Άλλη μορφή με πιο σύγχρονα εργαλεία, το οποίο είναι και διδακτικό βιβλίο, δηλαδή και στο πανεπιστήμιο θα το, θα το πάρουν οι φοιτητές μου στο μάθημα της επιχειρηματικότητας, αλλά απευθύνεται και στον επιχειρηματία και τα στελέχη επιχειρήσεων που θέλουν να έχουν έτσι έναν συνοπτικό οδηγό που να περιλαμβάνει πολλά πράγματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά μέσα σε μια επιχείρηση. Mm -hmm. Δηλαδή... Είναι και ένα οδηγό για επιχειρηματίες ή για νέου επιχειρηματίε που θέλουν να στήσουν μια επιχείρηση. Έτσι ναι. ακριβώ, αυτό είναι. Αυτός, μια από τι ιδέε για την συγγραφή του βιβλίου ήταν αυτή, δηλαδή να υπάρχουν, να υπάρχουν όλα τα θέματα που άπλων για τη σύνδηση μια καινούρια επιχείρηση, από τη στιγμή τη σύλληψη μια καινούργια επιχειρηματική ιδέα, καινοτό μου ιδέα, και πώ από εκεί μπορούμε να πάμε ενα ένα-ένα τα βήματα μέχρι που να κάνουμε μια καινούρια επιχείρηση, να κάνουμε μελέτη βιωσιμότητα. Και να δούμε αν αυτό το επιχειρηματικό εγχείρημα θα είναι επιτυχημένο ή όχι, για να το συνεχίσουμε. Mm -hmm. Τώρα, εκεί μια παρένθεση κάνω και ρωτώ. Ξέρω πολύ καλά πώ λειτουργούν έξω. Δηλαδή, πρώτα είναι η επιχειρηματική ιδέα. Κάποιο έχει μια ιδέα, ένα project που λέμε, που μπορεί έτσι να το προωθήσει και να το κάνει. Το στείλουν κάτω. Βλέπουν, θα είναι βιώσιμο, πώ θα είναι ανταγωνιστικό, πού μπορεί να απευθυνθεί, ποια είναι η έρευνα αγορά, το ένα το άλλο. Και το τελευταίο που ψάχνουν οι Ευρωπαίοι κουτόφραγκοι όπως λέμε κύριε Κόμμα, <Κι> είναι πώς θα βρουν αυτή τη χρηματοδότηση, την έχεις στην τη χρηματοδότηση. Έτσι, εμείς το πρώτο είναι. που κάνουμε εδώ είναι, έχει ο παππούς λεφτά ή ο πατέρας ή έχουμε καβάντα στην τράπεζα ή μπορούμε να πάρουμε ένα δάνειο, ή μια επιδότηση. Μια, μια επιδότηση, να στήσουμε μια επιχείρηση αφού έχουμε τα λεφτά που έχει ο γείτονας και πάει καλά ή ο ένας που πάει καλύτερα και εμεί θα το κάνουμε αυτό καλύτερα. Και τελικά την πατάνε όλοι και στείλουν επιχειρήσεις του ενός χρόνου, του δύο άντε τριών, μέχρι να τελειώσουν τα λεφτά. Έτσι και ακριβώς είναι όπως αυτό, τα λέμε. Γιατί δεν έχουμε αυτή την οτροπία να δούμε αν αυτό που κάνουμε τελικά έχει βιωσιμότητα, μπορεί να σταθεί και μπορεί να, έτσι, να μας εξασφαλίσει το μέλλον μας. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα γιατί υπάρχει ε, ένας οικογενειακός χαρακτήρας των επιχειρήσεων και είναι η λεγόμενη και επίση η επιχειρηματικότητα τη ανάγκη που ονομάζεται. Δηλαδή κάποιο οδηγείται στο να γίνει επιχειρηματίας επειδή, έμεινε, επειδή δεν μπορεί να μπει δημόσιου υπάλληλο, επειδή έμενε, έμεινε άνεργος από την επιχείρηση που εργαζόταν την ιδιωτική προηγουμένως και έτσι λοιπόν εκμεταλλεύεται σε εισαγωγικά, εκμεταλλεύεται με την καλή έννοια βέβαια, όλη τη χρηματοδότηση που μπορεί να βρει από το περιβάλλον, από τις επιδοτήσεις, από το κράτος, από τις τράπεζες, για να γίνει επιχειρηματίας. Η διαφορά μας λοιπόν είναι ότι εκεί στο εξωτερικό μιλάμε για επιχειρηματικότητα, η οποία ξεκινάει από την, από την επιστημονικότητα και από την σύλληψη μιας καινοτόμου ιδέας. Δηλαδή ξεκινάμε από μια, κάτι καινούριο το οποίο θέλουμε να φέρουμε στην, στην αγορά και χρησιμοποιούμε τα εργαλεία τα οποία μαθαίνουμε ή έχουμε μάθει Προκειμένου να το κάνουμε αυτό επιτυχώ, το οποίο δεν γίνεται στην Ελλάδα. Ακόμα και στι πολύ μεγάλε επιχειρήσει. Δεν γίνεται. Παρουσιάζει ο βίο σα. Το πρώτο είναι το business plan, όπω λένε έτσι οι περισσότεροι. Έτσι ακριβώ. Έτσι ακριβώς. Σύγχρονε μορφέ χρηματοδότηση. Θα πει εδώ κάποιο, κύριε καθηγητά μα, ποιε είναι αυτέ οι σύγχρονε μορφέ χρηματοδότηση. Capital controls έχουμε. Πουθενά δεν μπορούμε να βρούμε λεφτά εδώ. Κοιτάξτε, αν, αν υπάρξει η καλή επιχειρηματική ιδέα, μπορούμε να βρούμε τα χρήματα. Ε, σίγουρα δεν είναι τα πράγματα τόσο εύκολο όσο ήταν πριν, αλλά το σίγουρο είναι ότι και στα επόμενα χρόνια τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Έτσι. Δεν θα παραμείνουμε σε αυτήν την κατάσταση της ημιθανούς οικονομίας που έχουμε τώρα. Ε, επομένως πρέπει να, πρέπει να οργανωθούμε και να προγραμματίσουμε για αυτό το μέλλον το οποίο θα έρθει. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε ξεκάθαρο επίση και με το, με το βιβλίο είναι ότι Πλέον ε, δεν, ε, στην διεθνή βιβλιογραφία, στην διεθνή επιστήμη τη επιχειρηματικότητα, δεν υπάρχει πλέον η προσέγγιση που υπήρχε παλιότερα του ότι ο επιχειρηματία γεννιέται. Υπάρχει πλέον η προσέγγιση του ότι ο επιχειρηματία γίνεται. Δηλαδή πρέπει να έχει κάποια εσωτερικά χαρακτηριστικά ο τα έχει από το χαρακτήρα του δηλαδή, αλλά κυρίω πρέπει να μάθει κάποια πράγματα, όπω να κάνει ένα καλό business plan, να μπορεί να διαβάζει οικονομικέ καταστάσει, να μπορεί να εκμεταλλεύεται τα σύγχρονα εργαλεία. Που του δίνει το management, τη διοίκηση επιχειρήσεων, η χρηματοοικονομική, έτσι ώστε να γίνεται ένα επιτυχημένο επιχειρηματία. Μάλιστα. Δεν γίνονται δηλαδή στο πόδι, έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Έτσι, Ο τρόπο επιχειρηματικότητα που είχαμε επιλέξει έτσι πολύ στην Ελλάδα είναι εθνικοί, από ό,τι φαίνεται. Αυτό και δείχνουν και καθημερινά. Έτσι ακριβώ το βλέπετε καθημερινά στην, mm. στην ελληνική οικονομία, στην κοινωνία, της, την οικονομική τη Κομοτινή και σε κάθε άλλη πόλη. Έτσι. Το βλέπουμε αυτό. Το, αυτό το μοντέλο έχει αποτύχει. Χρειαζόμαστε mm. το, το επιστημονικό εξειδικευμένο μοντέλο είτε από τον ίδιο τον επιχειρηματίο ο οποίος θα είναι εξειδικευμένο και θα έχει διαβάσει και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και με αυτό το βιβλίο ε, είτε χρησιμοποιώντας τελέχη, τα τελέχη, όπως είναι τα παιδιά που βγαίνουν από το Δημοκρίτιο από το Δημοκονομικό mm. Επιστημών, τα οποία έχουν έτοιμα αυτά τα εργαλεία για να τα χρησιμοποιήσουν ως επιχειρήσει. Mm -hmm. Μάλιστα. Ε, κύριε Καθηγητά, να σα ευχαριστήσουμε θερμά. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στο βιβλίο. Θα παρουσιαστεί έτσι και στην Κομωτινή για να καταλάβουμε. Τώρα, τώρα τα... θα είμαστε στα χέρια σε τώρα. Τώρα, μόλι το πήρα στα χέρια μου, δεν υπάρχει καν ακόμα στα βιβλιοπολία. Μέσα στι επόμενε μέρε θα, θα υπάρξει τα βιβλιοπολία. και υπάρχει ίδιο ακόμα δηλαδή ω βιβλίο. Τα διαβάζετε όταν παίρνετε το πρώτο σα βιβλίο, ε, Πάντα τα διαβάζουμε για να δούμε <laughs> μήπω έχουν μείνει κάποια λάθη, κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να διορθωθούν σε επόμενε εκδόσει. <laughs> ναι. <laughs> ε, αυτό που θα ήθελα να πω εδώ πέρα, επειδή μιλήσαμε λίγο για το τμήμα μα. Είναι μια σημαντική επιτυχία που είχε το τμήμα αυτό το μήνα ε, για... που ίσω ακούσατε και του προηγούμενου μήνε που ήμασταν στην θέση 116 στο, yeah, στη διεθνή πέρα, κατάταξη. Πέρα, ναι. Ακούσατε τον πρόεδρο τον κύριο και μιλήσι, Έτσι, ακριβώς. Και αυτό το ζήτημα. για αυτό το Είναι σημαντικό αυτό Γι' αυτό το μήνα πήγαμε ακόμα καλύτερα. Είμαστε στη θέση 113. Yeah. Αυτό δηλαδή, όλε οι προσπάθειε που κάνουμε στο τμήμα για να κάνουμε ένα πυρήνα αριστεία εκεί πέρα που να. Uh, κάνουμε την uh, κομμωτινή επίκεντρο και γνώσει πάνω στην οικονομική επιστήμη, αρχίζει σιγά σιγά να παίζει καρπού και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μα και χαιρόμαστε ιδιαίτερα που αρχίζει να το, αρχίζουμε να το πετυχαίνουμε αυτό. Είχατε πει και σε μια συνέντευξη το χρόνο, αν θυμάμαι τον Απρίλιο πρέπει να ήταν κάποια στιγμή, ότι, ε, σαν πόδωσε και στην καλή δουλειά των καθηγητών που γίνεται εκεί, κυρία Καθηγητά, ότι θέλουμε να έρθουν και διδακτορικοί φοιτητέ για έρευνα στο Δημοκρατήριο Πανεπιστήμιο Θράκη και όλα αυτά. Ναι βέβαια, από το εξωτερικό εννοείται, ναι, ναι, ναι, έχουμε... ναι έχουμε αυτούς, έχουμε ενδιαφερόμενους. Mm. Ε, δεν μας καλύπτει πολύ καλά, δεν μας εξυπηρετεί το νομικό πλαίσιο που υπάρχει στην Ελλάδα για να γίνει αυτό. Αλλά παρόλα mm. αυτά το, το, προσπαθούμε να το, να το έχουμε και να είναι μια προσπάθεια εξωστρέφειας και αυτή ε, που δείχνει να έχει καρπούς. Mm -hmm. Τα παιδιά, οι φοιτητέ που κάνετε μάθημα αυτή τη στιγμή ναι. σας δίνουν την έννοια, γιατί κουβεντιάζετε με υφή και φίλοι των παιδιών βέβαια και συνεργάζονται μαζί τους. Σας δίνουν την έννοια αυτή την παλιά έτσι πώς το λένε ο πού είχαν περισσότερο ότι κάπου θέλουν να βολευτούν σε μια δουλειά, θέλουν να κάνουν τη δική του δουλειά, βλέπουν το πνεύμα έτσι τη ζωή με διαφορετικό πνεύμα. Έχουμε πάρει μαθήματα από την οικονομική κρίση κύριε καθηγήτα; Το παράξενο και πολύ ενδιαφέρον και καλό είναι ότι εγώ προσωπικά πρόσεξα ότι μέσα ε, κατά τη διάρκεια τη κρίση, όλα αυτά τα χρόνια, τα παιδιά έχουν αλλάξει τελείω νοοτροπία. Δηλαδή, πλέον είναι, ναι, ναι, είναι πολύ πιο σοβαρά στι σπουδέ του. Ε, είναι πολύ πιο σοβαρά και οργανωμένα στο τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον με την καριέρα του. Ε, καταλαβαίνουν ότι οι επιλογέ είναι περιορισμένε πλέον εξαιτία των προβλημάτων αυτών. Επομένω, ναι. το αντιμετωπίζουν όλο αυτό το θέμα πολύ πιο σοβαρά. Ε, συζητάνε περισσότερο με εμάς τους καθηγητές για το μέλλον τους για το τι πρέπει να κάνουν μετά, τι μεταπτυχιακά, πώς να στήσουν μια καινούργια επιχείρηση σε ποια επιχείρηση πρέπει να κάνουν εκεί τι διαβουλίες ε, δηλαδή δείχνουν να είναι πολύ Α, πιο σοβαροί στο δημιουργικά, θέμα Αλλά δηλαδή μέσα στο μυαλό τους αυτό, όχι... είναι, έτσι ακριβώς, ναι. αυτό είναι το αισιόδοξο μήνυμα που υπάρχει τουλάχιστον με το Πανεπιστήμιο και ιδιαίτερα εμείς στο Δημοκρίτιο ε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή σχέση με τους φοιτητές μας. Δηλαδή αυτά που διαβάζω και που διαβάζετε και εσείς που γίνονται σε άλλα πανεπιστήμια, δεν υπάρχουν στο μας. Υπάρχει μια άψογη συνεργασία με τα παιδιά και αυτή είναι γόνιμη από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ναι, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι και πολλοί φοιτητές ουσιαστικά... Συνεργάζουμε και με κάποιες επιχειρήσεις περιοχής μας, είναι κάποια καινοτόμα πράγματα. Βέβαια, ε, ε, ε, ε, αυτά τα χρησιμοποιούμε στο, στο μάθημα το, τώρα του νέου εξαμήνου του Ιερενού, την επιχειρηματικότητα 2. Πολλοί από τους ακροατές θα δουν ότι παιδιά από το μάθημα θα έρθουν εκεί ως ομάδες για να παρέχουν δωρεάν φυσικά υπηρεσίες consulting συμβουλευτικής στις τοπικές επιχειρήσεις. Έτσι Αυτέ οι οποίε στόχο να κερδίσουν και οι δύο. Δηλαδή και οι μικρέ επιχειρήσει, οι οποίε δεν μπορούν να πληρώσουν κάποιον εξωτερικό σύμβουλο για να κάνουν κάποιε εξειδικευμένε επιστημονικέ δουλειέ, κερδίζουν και οι φοιτητέ μα κερδίζουν σε εμπειρία και κυρίω αυτοπεποίθηση. Αυτό που με ενδιαφέρει εμένα πιο πολύ, όπου mm -hmm. καταλαβαίνουν οι φοιτητέ μα ότι έχουν τα εργαλεία τα οποία μπορούν να εφαρμόσουν σε μια πραγματική επιχείρηση για να τη βοηθήσουν να πάει πιο μπροστά. Mm -hmm. Και να πατάνε γερά στα πόδια του. Έτσι ακριβώ. Το Τελε, τελευταίο ερώτημα, άσχετο με το πανεπιστήμιο μα αφορά την γενικότερη κατάσταση ψηφίστηκε και ο προπολογισμό. Το μόνο που ακούσαμε είναι ο τελευταίο μημωνιακό προπολογισμό. Και άρα από εκεί και πέρα για να καταλάβω τον άλλον προπολογισμό, θα λέει το χρήμα, θα έρθουν <χαι> ερευνητικά προγράμματα <χαι> στο πανεπιστήμιο σα, θα πάρουμε εμεί λεφτά και όλα θα πάνε καλά στη χώρα μα. <χαι> Εξιόδοξο, γιατί γελάτε. <χαι> Εγώ είστε εισιόδοξο ναι. ε, τα πράγματα. Ε, ε, θα πάνε προς το καλύτερο, είμαι αισιόδοξος αυτό, αν οι πολιτικοί μας τα νούμερα, βγάλουν νούμερα, τα χέρια ναι. τους από την, από την οικονομία. Αν την αφήσουν ήσυχη, να ηρεμήσει και να μπορέσει να πάει μπροστά. Ε, όσο οι πολιτικοί μας ε, αρχίζουν, την πειράζουν, την ξαναπειράζουν, ξαναλάζουνε πράγματα, ξαναξεσικώνουν παλιές ιστορίες και, τις, α, και προσπαθούν να αναμοχλεύσουν πράγματα, αυτό οδηγεί σε καθυστέρηση της οικονομίας. το τελευταίο καιρό πηγαίνει καλύτερα. Αν σταθεροποιηθεί η οικονομία, σταθεροποιηθεί η αγορά και ξέρουν έχουμε να κάνουμε σε αυτό το πλαίσιο τα επόμενα χρόνια. Έτσι ακριβώς. Αυτό... Γίνει, Ακόμα και περιοριστικό είναι αυτό το πλαίσιο γιατί σίγουρα δεν φεύγουμε τα μνημόνια του χρόνου. έτσι δεν είμαστε ε, ε, αδαείς ε, αλλά ακόμα και σε αυτό το περιοριστικό πλαίσο αν ξέρουμε σίγουρα τι θα είναι αυτό τότε ο επιχειρηματίας μπορεί να προγραμματίσει και μπορεί και η οικονομία mm -hmm. με αυτό το προγραμματισμό να κάνει σταθερά βήματα προς το μέλλον που σίγουρα θα είναι καλύτερο mm -hmm. Να σε ευχαριστήσουμε θερμά κύριε Κατζόν Εγώ σας ευχαριστώ καλά, Ευχαριστώ σημείο. πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ, γεια σας